Στήχη 13-16. Οι χριστιανοί άλλα και φω. 13. Συς οι μου είστε το πνευματικό νάλλας των επιτυσγής ανθρώπων, επειδή έχετε προορισμό να προλαμβάνετε την ηθική της Αλλά αν το Άλλας χάσει τη δύναμή του με τι θα λατιστεί, ώστε να αποκτήσει πάλιν τη δύναμη που έχασε, δεν χρησιμεύει πλέον τίποτε, παρά να πεταχθεί έξω εις τους δρόμους και να καταπατείτε από τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν και εσείς χάσετε την ηθική σας δύναμη δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνον αλλά και θα περιφρονηθείτε από τους ανθρώπους. 14. Σείς είστε το φως του κόσμου διότι προορισμόν έχετε με το φωτεινό παραδειγμά σας και τους μεταδίδοντας το φως της αληθείας λόγου σας να φωτίζετε τους ανθρώπους που ευρίσκονται στο σκότο της αμαρτίας και της πλάνης. Δεν είναι δυνατόν μια πόλη που είναι κτισμένη επάνω να κρυβεί έτσι και ο ειδικό σας βίος θα υποπίπτει στην αντίληψη όλων. 15. Ούτε ανάπτουν οι άνθρωποι λίχνων για να τον βάλουν κάτω από τον κάδον με τον οποίον μετρούν τον σύτον, αλλά τον τοποθετούν επάνω έστειον λιχνοστάτην και φωτίζει με τη λάμψη του όλους όσοι είναι μέσα στο σπίτι. 16. Έτσι, σαν άλλος λίχνος καλά τοποθετημένος, Ας λάμψει το φως της αρετής σας εμπρός στους ανθρώπους, για να είδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν για τα ενάρετα και άγια παιδιά του τον πατέρα σας, που είναι μεν πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά φανερώνει την παρουσία του εις